και τεχνάσματα προσπαθούν να ε, κερδίσουν την ψήφω του ελληνικού λαού. Εντάξει, κατά την άποψή μα είναι σαφή τα πράγματα, για να κάνουμε και ένα πρώτο σχόλιο. Ε, υπάρχει ένα μεγάλο μνημονιακό μπλοκ που αυτή τη στιγμή είναι εμφανέ ότι θα κυβερνήσει την επόμενη μέρα. Ε, ε, το, το παλιό και το νέο μνημονιακό, ναι. ο, μαζί. μαζί. Αυτό ήθελαν άλλους απετυχμούν κυβερνιστές, εντάξει, δεν έφεραν και μεγάλη σαντιστάση κι εγώ. Ίσά Οι εκλογέ. Ε, οπότε είναι πάνω κάτω σαφή τα πράγματα Δηλαδή υπάρχει υπάρξει ένας μνημονιακός ε, ε, συνασπισμός κυβερνητικός ε, Ο οποίος θα θελήσει να κυβερνήσει με ορίζοντα όσο να τον πιο ε, πολυετή. Από εκεί και πέρα το μεγάλο ζήτημα είναι πω η δύναμη θα δοχθεί στα αντιμνημονιακά κόμματα Τα οποία δεν έχει πολλά Ουσιαστικά αυτό που έχει ε, κοινοβουλευτική προοπτική με μια δυναμική είναι η λαϊκή ενότητα στην οποία συμμετέχουμε και εμεί και την οποία στηρίζουμε μέσα από τη συμμετοχή μα και στα ψηφοδέλτια, αλλά και μέσω του κοινού με τοπικού αγώνα, ο οποίο θα δοθεί κυρίω από την επόμενη μέρα των εκλογών. Ε, η Χρυσή Αυγή θα την κατέτασα καν στι μνημονιακέ δυνάμει. Είναι μια δύναμη καθαρά μνημονιακή και ναζιστική. Ω εκ τούτου, καθαρά μαζί στο πλευρό τη αστική εξουσία και το μακρύ της χέρι. Ε, από εκεί και πέρα υπάρχουν κάποιε μικρότερε δυνάμει, μικρότερα κόμματα τα οποία έχουν αντιμνημονιακό λόγο ε, και είναι κατά των μνημονίων αντικειμενικά. Ε, που μέχρι τώρα δυναμική δεν έχει δείξει ότι θα αλλάξει δραματικά το πολιτικό σκηνικό στα να μπουν στη Βουλή. Θα φανεί βέβαια αυτό. Γιατί το ποσοστό των αποφάσεων είναι πολύ μεγάλο, ακόμη και μέχρι την τελευταία μέρα μπορεί να γίνουν ανακατατάξει στο εκλογικό σώμα. Το ΚΚ εγώ το βάζω μια κατηγορία από μόνο του. Πιστεύω ότι από τη στιγμή που δεν θέλει να κυβερνήσει. Το ΚΚΚ μπορεί να κατέβει σε εκλογέ μια άλλη χώρα. Ναι. ή μια άλλη περιόδου. Ξέρετε ποιο είναι το θέμα με το ΚΚΚ. Έχ έχει σαφή και συνεπή αντιμνημονικό λόγο. Το θέμα είναι ότι δεν έχει έργο. Δηλαδή δεν συμμετέχει στα κινήματα, δεν συμμετέχει ε, στου αγώνε του πολυμε πολυμετοπικούς του λαού, α πούμε, στον δρόμο. Αλλά κάνει αυτιστικά τον δικό του αγώνα περιχαρακωμένο από όλη την κοινωνία άμα δηλαδή, δηλαδή διαβάζει την ανακαίνωση της ΚΝΕ για το ασφαλιστικό λέει, και καταλάβει στην λέγεια ισορροπίας του συστήματο μέσα από το σύστημα ντάξει. και ιδιωστητώσεις και, και, και Εγώ δεν το πάω τόσο, το πάω ε, γενικότερα <Στοίου> ας πούμε. Λάχι. Ναι, ναι, ναι, εντάξει. Και για το ευρώ έχει πει τώρα ότι είτε πάμε σε εθνικό νόμισμα είτε ε, όχι, είναι καταστροφή Στο εθνικό νόμισμα θα είναι καταστροφή στην πάρη σου φάση, έτσι λέει. Ουσιαστικά στηρίζει το ευρώ Οπότε δεν μπορεί να κατατάξει το ΚΚΚΟΕ κάπου αυτή τη στιγμή. Το κατατάσσουμε σε ένα κόμμα το οποίο δεν θέλει να κυβερνήσει και θέλει να διατηρήσει κάποιε δυνάμεις προκειμένου να παραγάγει αυτή τη σχέση εξουσία που έχει με ένα μέρο του εκλογικού σώματο, α πούμε. Φυσικά υπάρχουν και μέλη του ΚΚΚΟΕ και στη βάση πολλοί υγεία αγωνιστέ κτλ. που έχουν δώσει αγώνε. Δεν το ζητάμε αυτό. Αλλά οι επιλογέ τη ηγεσία του διαχρονικά έχουν δείξει ότι δεν επιτελούν ακριβώ αυτό το έργο. Είναι δηλαδή, δηλαδή, Δυστυχώς. και αυτό μας κάνει να το σκεφτόμαστε δύο και τρεις φορές για το ρόλο που επιτελεί ας πούμε και αν αυτό ε, είναι μια δυναμία να καθορίσει μια στρατηγική φιλολαϊκή ή αν είναι μια, ε, θέμα πολιτικής βούλης, δηλαδή ότι θέλει να παίζει αυτό το ρόλο είναι ένα μεγάλο ζήτημα, ε, θα τα βρούμε μπροστά μας και το επόμενο διάστημα που μεγάλη αγώνες θα είναι μπροστά μας, ποια θα είναι η στάση στους αγώνες σωστά. και τι θέσεις θα παίρνουν προς το παρόν κάνει μια αντιπολίτευση στη Λαϊκή Ενό και αυτό επίση είναι πολύ αυτομαστικό. Αχ... Αφ... Ναι, δεν υπάρχει. Δηλαδή, δεν απαντάει στη συγκυρία καθόλου. Ε, προσπαθεί να περιχαρακώσει στο... του ψηφοφόρου του το, ουσιαστικά. Yeah. Γιατί βλέπει ότι η λαϊκή είναι ότι είναι ένα ανταγωνιστικό κόμμα ω προ αυτά που εκφράζει. Που δεν είναι για μένα γιατί η λαϊκή ενότητα αυτή τη στιγμή, ε, επειδή εμεί τη ζούμε και από μέσα, επειδή συμμετέχουμε και στι διαδικασίε αλλά και σε ό,τι γίνεται, ε, έχει προσπαθεί τουλάχιστον να συγκροτήσει μια κυβερνητική πρόταση. Για την επόμενη μέρα yeah. και είναι πιστεύω το μόνο μέτωπο, το μόνο κόμμα που το κάνει με ένα συνταγμένο τρόπο yeah. και πρόγραμμα. Και, ένα σαφές πρόγραφα, και προσπαθεί τουλάχιστον αν δεν έχει ακόμη, προσπαθεί καθημερινά να συγκροτεί μέσω ότι να δώσει και επιστημονικά τεκμηρωμένο τρόπο που να παίρνει βέβαια υπόψη του και τι λαϊκές διαργασίε, τη διαδρασία τη Όχι Φυστά. να βάζει το λάογιστή. Αυτό μετράει. Δεν έχει ακόμη προσπαθεί. Για συναγωνιστέ πάρτε κι και το λόγο. Σε ποιον μας το δίνεις Όσο όποιον θέλει να το πάρει Grab <laughs> Λοιπόν, εντάξει, εγώ έχω να πω Επιπροσθέτως Το ότι τώρα δημιουργείται ένας Μεγάλο συνασπισμό Ο συνασπισμό της μνημονιακής Σοσιαλδημοκρατίας <laughs> ε, Με ό,τι αυτό συνεπάγεται Σπάθουν να δημιουργήσουν ένα τεράστιο Ανάχωμα, υπερμνημονιακό Το οποίο έχει ω αποτέλεσμα καταρχά την, ε, την τεράστια εκπροσώπηση, ας πούμε, μνημονιακών δυνάμενων τέτοις του κοινού Μια τεράστια συνένεση, μια τεράστια πλειοψηφία κυβερνητική. Ε, ω συνέπεια θα έχουν επίση την ανάδειξη ε, ενός λαού οποίου, έχει, ο οποίο έχει παλέψει πάρα πολύ μέσα στο προηγούμενο διάστημα έτσι αγώνες του έχει ρίξει κυβερνήσεις, εντάξει. Έτσι αγώνες του έχει δώσει το βαχτηρίδι της εξουσίας και την διακυβέρνηση, μάλλον, στην... σε ένα κόμμα τη αριστερά, το ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίο μετά τη μετάλλαξή του, φυσικά έστειλε αυτό το λαό στο καναβάτσο παρά το μεγαλειώδε όχι το οποίο είπε περήφανο στο δημοψήφισμα, και τώρα προσπαθούν να σπηλώσουν ουσιαστικά αυτό τον λαό, λέγοντα και δάζοντα προ τα έξω ότι είσαι με... μια πολύ μεγάλη του πλειοψηφία ψήφισε μνημονιακά κόμματα. Ένα αναστερίσκο. Ε, κάποιοι λένε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν ε, ανατράπηκε, αλλά παρετήθηκε. Εγώ διαφωνώ με αυτό. ηγεσία του ΣΥΡΙΖ, όχι, δηλαδή. ΣΥΡΙΖΑ. Εγώ πιστεύω ότι ανατράπηκε από το όχι του λαού ο, στο δημοψήφισμα. ΣΥΡΙΖΑ ανατράπηκε το όχι του λαού. Όχι, ούτε ο, βέβαια από το Λαφαζάνη και του υπόλοιπου. Ανατράπηκε ο, από, από το όχι. Ο ΣΥΡΙΖΑ ανατράπηκε Μπορεί. από το όχι του ελληνικού λαού, το οποίο ήταν ε, φύση α, αντίθετο με την πολιτική του ΣΥΡΙΖΑ, που θέλησε μετά να εφαρμόσει. Είχα, και από εκεί και πέρα υπήρχαν χειρισμοί του Τσίπρα, που ήταν ένα ικανότατο άνθρωπο πέραν τον πολιτικό μα διαφωνιών. Λοιπόν, υπήρξαν προκειμένου να περισώσει ό,τι μπορούσε να περισώσει, να πλαισιώσει το κόμμα του με στοιχεία τα οποία συμφωνούν με, το, με τους πολιτικούς του πολιτικού του χειρισμού. δηλαδή που συμφωνούν με το μνημονιακό του πλέον, με την μνημονιακή στροφή, που ήταν άνθρωποι, που είναι γύρω από το Πασόκα και στελέχη παλιά κλπ, γιατί έτσι πλαισιώθηκε πλέον ΣΥΡΙΖΑ. Άδραξε τη μεγάλη ευκαιρία ο Τσίπρας τη <στηνήλιστα> στην λίστα, προκειμένου να βάλει στη λίστα μέσα ανθρώπου και πρώτα ονόματα, ε, που συμφωνούν πλήρω με την μνημονιακή αυτή τη στροφή. Και προσπάθησε ω one-man show, κάτι το οποίο δεν είχε καμία σχέση την αριστερά φυσικά, κερδίζοντα και προεκλογικά και όλα, ότι ψηφίζουμε πρωθυπουργό, δηλαδή εμένα, επειδή yeah. είμαι όμορφο, πολύ πασίπλο, νέο και γαμμάτο, αυτό λέει ουσιαστικά, ψηφίστε πρωθυπουργό. Εκεί. Ε, συγκλίνει όλη την προπαγανδιστική γραμμή κάτι το οποίο πρώτον δεν έχει καμία σχέση με την αριστερά δεν έχει καμία σχέση με οποιοδήποτε προγραμματική εξαγγελία δηλαδή είναι προ, προγραμματική εξαγγελία ψηφίζουμε πρωθυπουργό, πάμε μπροστά δηλαδή αφήνουμε το παλιό αυτά είναι λογάκια τα οποία λέμε στο δημοτικό πούμε, δεν είναι τώρα πολιτικό λόγο. παρ' όλα αυτά με έτσι ψιλοκλαψιάρικο ύφος αρχικά με τους κακούς ε, ε, θραχμοζιχαντιστές ε, ε, του Λαφαζάνη, ας πούμε, οι οποίοι τον ανέτρεψαν ανέτρεψαν την κυβέρνηση αριστερά. αριστεράς. Ε, αυ αυτή ήταν η κυρία Φρεσιολογία. Ε, και μετά ε, με μια λογική α πούμε το ότι ψηφίζουμε πρωθυπουργό και ότι προχωράμε μπροστά, και ότι υπήρχε μόνο μια λύση η οποία ήταν αυτό το δημονίο, που ήταν αυτή τη μνημονίου, που εμεί φυσικά δεν τη θέλουμε, αλλά δεν γινόταν κι αλλιώ, αλλά θα το εφαρμόσουμε κιόλα, ε, ουσιαστικά στέλνουν πραγματικά στο καραβάτσο που ήταν ένα ολόκληρο λαό πραγματικά μέσα από ψυχοδηλήματα και μέσα από μια εξόντωση πραγματική ουσιαστικά των το... Των οικονομικών σχέσεων εντό τη χώρα, τη πραγματική οικονομία κτλ., δημιούργησε ε, μια επίπλαστη ανάγκη του κόσμου να πει ότι εντάξει, άνθρωποι το μνημόνιο μπορεί να είναι η τελευταία λύση, δεν μπορούμε να κάνουμε αλλιώ. Με τι τράπεζε, με την οικονομία να παραπέει, με επιχειρήσεις να κλείνουν, ε, τι προσλήψει να μειώνουν ακόμα και μέσα στον Ιούλιο και τον Αύγουστο, στο, στο, στον τουριστικό κλάδο γίνονταν σορυφθών κ.ο.κ. Συνεπώ, έκλεισε τη στρόφικα. Και δημιούργησε ουσιαστικά μια τεχνητή ασφυξία. Αυτό έγινε Πιθανόν, Εγώ δεν λέω ότι όλα αυτά έγιναν βάσει σχεδίου, όμω αυτό έγινε. Mm. Και από το στιγμή που έγινε, έγινε και δεν μπορεί κανένα να, να πει το αντίθετο. Και μάλιστα αυτό που έγινε ήταν ε, ε, απόλυτα αντίθετο με, με τι προγραμματικέ εξαγγελίε του ΣΥΡΙΖΑ και του Τσίπρα και ε, του ε, αντίθετου προγράμματο πάνω στο οποίο εκλέκεται το κόμμα αυτό. Συνεπώ τώρα βρισκόμαστε σε πάρα πολύ κρίσιμο Είναι κάτι εκλογέ πραγματικά γίνονται υπό ένα αστυχικό και βιαστικό πλαίσιο το πλαίσιο αυτό της χρεοκοπίας, το πλαίσιο της οικονομικής αστυξίας και το καταξύς έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία για τον γνώμη μου ο λάο για ακόμα μία φορά σε όσο το δυνατό μεγαλύτερο ποσοστό να έρθει στο ανάστημά του και να δει ποια είναι η μόνη λύση που μπορεί να υπάρξει. Η μόνη λύση που μπορεί να υπάρξει είναι συγκρουσιακή απέναντι στον δρόμο των μνημονίων. Είναι αυτή τη λαϊκή ενότητα. Ένα προεκδικημένο δρόμο με ένα ε, πρόγραμμα πολιτικό διακυβέρνηση και εξουσία. Ε, και αυτή είναι η δοποιώδη διαφορά, θα έλεγα από άλλε δομέ. Σωστά. Με ένα, ε, ε, με ένα πλαίσιο πολιτικού μετασχηματισμού και κοινωνικού μετασχηματισμού ε, με ορίζοντα του εντάξει και ένα πλαίσιο πραγματικά το οποίο δεν μπορεί να ενσωματώσει η κυρία Αρχιτάξη. Η Ολιγαρχία δεν μπορεί να ενσωματώσει ένα πολιτικό πλαίσιο το οποίο ε, λέει ας πούμε έξω από την, το, από την Ευρωζώνη ε, εθνικό νόμισμα, εθνικοποίηση των yeah, τραπεζών, yeah, yeah. δημόσιε ε, επενδύσει, παραγωγική ανασυγκρότηση κλπ. Αυτό το πλαίσιο είναι κάτι το οποίο δεν μπορεί να σηκώσει αυτή τη χάση. Γι' αυτό το λόγο κιόλα. Δεχόμαστε όλη αυτή την επίθεση, την επικοινωνιακή από τα μπαγαλάκια, είτε μέσω ευθείας επίθεσης, είτε μέσω ε, ε, λογικών του ότι δεν υπάρχουμε καν. Είτε μέσω συμμένων δημοσκοπείς. Ε, οι συμμένες δημοσκοπείς πάνε και έρχονται, προσπαθούν να δημιουργήσουμε την αίσθηση ότι αυτή η γραμμή, η οποία μιλάει ε, για έξω από το ταμπού τη ευρωζώνης ε, και αυτόν τον σκληρό εννοπιλεύθερον το πληροσμό, ε, είναι κάτι περιθωριακό. Είναι κάτι το που δεν θα πρέπει καν να καταγράφεται μέσα στι κοινοβουλευτικέ δυνάμει. Λοιπόν, όμω τα αποτελέσματα, ε, κυριεργή και κοντή, θα δούμε ότι Είμα θα τα δούμε λίγο. Σίγουρα. Καλά ανέλησε τα προσόντα του Τσίπρα, <σολλοί> αλλά το κυρίαρχο <σολλοί> είναι η εξάρτησή <σολλοί> του από τη ξανά κέντρο εξουσία, το οποίο υπερκαλύπτει όλα αυτά. Αυτό είναι το βασικό. Βρισκόμαστε τρει μέρε πριν από τι εκλογέ και η διαπλοκή έχει απλώ στα τεράστια φτερά τη και έχει αγκαλιάσει όλα τα μνημονιακά στρατόπεδα όλο το μνημονιακό στρατόπεδο υπογράφηκαν μια εβδομάδα πριν κηρυχθούν οι εκλογέ τεράστιε συμβάσει με διαπλεκόμενους υπογράφηκε με τον Μπόμπολα μια σήμα 73 εκατομμύρια ο στρέτζις του κάνε δωράκι τα 6 εκατομμύρια δωράκι και άμα στα λεφτά δεν έχει να δώσει τους ταξίδους, θα κάνε δώρο μια σήμα 67 εκατομμυρίων μειονή οδό που επέχει πάρει του κόσμου τα εκατομμύρια κόμματα στο 68% του έργου και κάθε φορά πληρώνουμε αποζημιώσει. Ε, την ιστορία του Φλαμπουράρι την ξέρουμε ε, η διαπλοκή είναι εδώ στα μνημονιακά κόμματα τα οδηγεί, τα καθοδηγεί κλέβοντάς μας και μεταφέροντας σπόρους από τις οικογένειές μας σε αυτά τα κόμματα για να ασκήσουν την πρωτολογική τους εξτρατεία δεν πρέπει να είστε συγχισμένοι απλώς διαβάστε λίγο λίγο διαβάστε και ενημερωθείτε ότι αυτό που έρχεται είναι κάτι πάρα πολύ σκληρό πάρα πολύ σκληρό ήδη θα αρχίσουν σοριδών πληστηριασμοί αμέσως μετά τις εκλογέ αν επικρατήσει το μνημονιακό μέτωπο που είναι προγραμματισμένο από το εξωτερικό να επικρατήσει ένα μευρή μνημονιακό μέτωπο ε, φόροι τεράστιοι φόροι επί εσόδων αν, ε, ανίσπρακτον επί εσόδων φανταστικών. Δηλαδή πληρώνουν αυτή τη στιγμή οι επιχειρηματίε 100% από καταβολή φόρου επιφορολογητέας ασύληση που δεν υπάρχει. Αυτό είναι παγκόσμιο φαινόμενο είναι τεράστιο κομικό φαινόμενο και δείχνει κάτι. Αν μα ακούνε ελεύθεροι επαγγελματίε, μικρομαγαζάτορε, πρέπει να ξέρουν ότι ο στόχο του είναι αυτό. Πρέπει να κλείσουν τι επιχειρήσει του, να βρουν πολιεθνικέ. Δεν πρέπει να ανεχθούμε αυτή τη σκλαβοποίηση και αυτή τη φυλακή. Το μνημονιακό μέτωπο κάνει ολομέτωπο επίθεση στην κοινωνία και η κοινωνία πρέπει να αντιδράσει όσο τόσο εκλογικά, αλλά κυρίω μετεκλογικά. Πολιτική ανυπακοή μετά τι εκλογέ σε αυτό το μέτωπο, το μαύρο που έρχεται να καλύψει με τι φερούγια και όλη τη χώρα ε, και εκλογικά να δυναμώσει τι αντιμνημονιακέ δυνάμει. Σωστά. Okay. Ε, σε αυτό το σημείο, θα ήθελα να πω ότι ο δρόμο των μνημονίων, ο οποίο περιγράφεται αυτή τη στιγμή ω ένα μονόδρομο, ε, αν θέλουμε να διατηρήσουμε την ευρωπαϊκή προοπτική τη χώρα, αν θέλουμε να κρατήσουμε τη γεωστρατηγική μα θέση και όλα τα συναντή, να πω το εξή. Ότι τα μνημόνια και το πρώτο, και το δεύτερο, αλλά και το τρίτο καθιστούν τη χώρα μα καταρχά ε, μια νέα απικία. Με, όλ, με όλους του ε, παράγοντε που χαρακτηρίζουν και τα στοιχεία που χαρακτηρίζουν μια απικία, ε, απικία χρέους αφενό, αλλά όχι μόνο. Απικία ω τα όλα τα χαρακτηριστικά και ως προς την ε, γεωπολιτική, ε, γεωπολιτική τη ε, θέση και ω προ τι γεωστρατηγικέ επιλογέ που κάνει και στο θέμα της άμυνας και στο θέμα της ε, υποδοχής μεταναστών, όλη η πολιτική, δηλαδή αυτή τη στιγμή της χώρας μας, καθορίζεται 100% από τις ξένες δυνάμεις. Λευτές. Κυρίως από τη Γερμανία, αλλά φυσικά και από την Αμερική και τις δυνάμεις του ΝΑΔΟ κτλ. Ε, το νόμισμα αυτή τη στιγμή δεν αποτελεί απλά ένα νόμισμα, ας πούμε, ένα μέτρο αξίας ας πούμε, και συναλλαγών. Το νόμισμα αποτελεί ένα πικιοκρατικό μέσο, ένα μέσο απικιοποίησης της χώρας, Αφού, όπως αντιλαμβανόμαστε, οι ανίσχυρες χώρες, οικονομικά και παραγωγικά προσανθρωμένες χώρες, όπως ε, ε, απόλυτα σημεριντά κατέντυσαν την χώρα μας τα τελευταία χρόνια, τι τελευταίε δεκαετίες, οι πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κατά βάση, οι κανόνες και οι θεσμοί της Ευρώπης, ε, αυτή τη στιγμή δεν έχει καμή, κα, κανένα βαθμό ελευθερίας ω προς την άσκηση νομισματικής πολιτικής καταρχάς. Η οποία πηγάζει φυσικά μέσω τη ε, Κεντρική Τράπεζα, η οποία είναι απόλυτα ελεγχόμενη από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, η Τράπεζα τη Ελλάδος δηλαδή. Ε, η νομισματική μα πολιτική δηλαδή είναι απόλυτα προκαθορισμένη ε, από τον Ντράγκη, ο οποίο είναι φυσικά μαριονέτα τη ε, ευρωπαϊκή οικονομική ελίτ και όχι κάτι άλλο. Δεν παίρνει μόνο του δηλαδή τι αποφάσει, είναι εκτελεστικό όργανο. Ε, και φυσικά η δημοσιονομική πολιτική, που εν εξαρτάται και από την νομισματική πολιτική. Ε, αφετέρου, φυσικά εξαρτάται από, από τι συμβάσει που έχει υπογράψει η χώρα μα ω προ τα δημοσιονομικά σύμφωνα και του νόμου των, των μνημονίων οι οποίοι ε, επιβάλλουν την ε, δημοσιονομική προσαρμογή και την πειθαρχία. Ε, το τι φόροι θα μπουν με απόλυτη εξειδίκευση περιγράφονται το μνημόνιο. Το ποια ισοδύναμα δεν μπορούν να μπουν επίση περιγράφονται με απόλυτη σαφήνεια. Ουσιαστικά δεν υπάρχει εναλλακτικό δρόμο, δεν μπορεί να υπάρξει ένα παράλληλο πρόγραμμα. Το οποίο θα απαλύνει ε, τι μνημονιακέ πολιτικέ. Το μνημόνιο αυτή τη στιγμή εντό Ευρωζώνης, έτσι όπω είναι η Ευρωζώνη αυτή τη στιγμή, αλλά δεν μπορεί να αλλάξει έτσι. Αν η Ευρωζώνη δεν ήταν αυτό το πράγμα που είναι, δεν θα ήταν Ευρωζώνη, θα ήταν κάτι άλλο. Η Ευρωζώνη έτσι οικοδομήθηκε, εξ αρχή. Ε, αυτή η όρη λειτουργία που επιβάλλονται στα κράτη, δηλαδή ε, η δημοσιονομική πειθαρχία, η λιτότητα, η πλήρης απεικιοποίηση, ε, η μείωση του κόστο το μοντέλο, δηλαδή το ακραία νεοφιλελεύθερο μοντέλο. Ε, η απώλεια εθνική κυριαρχία και λαϊκή κυριαρχία. Ε, η ιδιωτικοποίηση ακόμη και των στρατηγικών τομέων των περιφερειακών και οικονομιών. Δηλαδή στην Ελλάδα αυτό είναι πρωτοφανή που συμβαίνει. Ιδιωτικοποιούνται αεροδρόμια, λιμάνια. Ετεμαχίζεται η χώρα σε οικόπεδα και πωλείται μέσα τα υπέδια να αποπληρώσουν το Αυτά δεν έχουν ξαναγίνει σε άλλη χώρα. Τη Ευρώπη τουλάχιστον. Σε άλλε χώρε έχουν γίνει. Σε άλλη χώρα τη Ευρώπη δεν έχει ξαναγίνει. Θέλουν να μα καταδείξουν μια πέραν τη ειδική οικονομική ζώνη, χωρί εργασιακά δικαιώματα. Ε, βγαίνει και ο Τζίμερο που τα ξέρει από μέσα και λέει στο πρόγραμμά του, που δεν θα μπει στη Βουλή βέβαια γιατί έχουν άλλου εκπροσώπου, αλλά καλό είναι να υπάρχει και μια ακόμη εφεδρεία, όπω είναι ο Λεβέντζι για παράδειγμα, ε, να έχουμε δύο-τρει εφεδρείε εκεί και ανάλογα με το που φυσάει ο άνεμο και που πάει το ρεύμα, α πούμε, και ποιο είναι στη μόδα, να μπαίνει και αυτό στη Βουλή να εξασφαλίζει μια ευρύτερη συνένεση μνημονιά. Ο Τζίμερ είπε καθαρά πρέπει να αλλάξει ο συνδικαλιστικό νόμο και αυτά προβλέπονται. Η ελευθερία του συνδικαλίζεται πλέον. Και ο συνδικαλισμό από μόνο του είναι θετικό. Είναι θετική έννοια. Άλλο αν έχει καταδείξει με του συνδικαλωπατέρε, κάτι αρνητικό του διεφθαρμένου, α πούμε, που δεν ήταν όλοι φυσικά. Οι εργασιακέ σχέσει, πλήρη κατάρρευση των εργασιακών σχέσεων. Μείωση του κόστου εργασία, ώστε να μπορούν να έρχονται πλέον οι πολυεθνικέ, όπω είπε ο Δημήτρη από τη στιγμή που θα ερημωθεί ουσιαστικά η χώρα, θα ερημωθεί από μικρομεσαίες επιχειρήσεις θα έλθουν οι και με το άνοιγμα των ελεύθερων επαγγελμάτων και θα σαρώσουν την αγορά, έτσι, θα σαρώσουν την αγορά με ελάχιστο κόστος εργασία, με λίγες θέσει εργασία, με πολύ χαμηλά αμοιβόμενες, με τραγικές εργασιακές σχέσεις, με τεράστια κέρδη Πλήρω καθοτοποιημένε μονάδε, δηλαδή ένα εργασιακό μεσαίωνα, ένα κοινωνικό μεσαίωνα μα περιμένει με αυτόν τον δρόμο. Παράλληλα, προγράμματα είναι αστείο να συζητάμε. Μπορεί να βαλύνουν αυτό το πράγμα που έρχεται, το τερατούριγμο. Εντάξει, είναι αστείο. Δηλαδή, Όποιο το πιστεύει, Jay, δηλαδή, όμως, το θα το πιστέψει. Αν τα είχαν κάνει. Και να μην τα είχαν κάνει, όπω λέγεται στα Δηλαδή είναι τόσο στενό το κουστούμι. Δεν απλά στενό, τέλο πάντων. Έχει και καρφιά πάνω, ε, είναι τόσο στενό που δεν, δεν ανοίγει με τίποτα, δηλαδή δεν μπορείς αντισταθμιστικά να κάνεις τίποτα, γιατί ό,τι αντισταθμιστικό κάνεις θέλει πόρους. Για να δώσεις πόρους να κάνεις κάποιο να πρέπει να βρεις άλλα ισοδύναμα, που θα τα βρεις. Αυτά τα συνήθω ζει για αυτού που έχουν τι offshore, θα τα βρει. Όχι. Γιατί είναι νομικά αυτή κατοχυρωμένοι. Κατ Έτσι και οχ... οχυρωμένοι πίσω από το νομικό καθιστώ. Να πω κάτι σε αυτό πάνω. Τη βαλαβάνη που πέρασε το νόμο για τι τριγωνικέ συναλλαγέ τη δαγκώσαν αμέσω. Yeah. Και το πρώτο που κάνω όταν απ παρατηρήθηκε τη βαλαβάνη ο παπά ήταν να επαναφέρει, να καταργήσει τον νόμο για τι τριγωνικέ συναλλαγέ. Του yeah. απαγόρεψε η βαλαβάνη. Είναι απλά πέρα, τα πράγματα. Εμεί να πούμε ότι η Ελλάδα μέσα στα μνημονιακά χρόνια, κάτι το οποίο ολοκληρώνεται τώρα ιδίω με τη την ελπίωση του ΤΑΙΠΕ, δεν δεν ξέρω να τον εξογχρονισμό mm -hmm. του ε, υφίσταται αυτό που υπέστησαν οι χώρες ε, του Ανατολικού Μπλοκ ε, οι οποίες ε, αποκομμουνιστικοποιήθηκαν <laughs> ε, όπου μετά ε, έσπευσαν τα εγχώρια και ε, διεθνή τσακάλια να λαιλατήσουν ε, και να να εισπράξουν και να δισοδομήσουν πάνω στον εθνικό του πλούτο. Πάνω στι δημόσιε του επιχειρήσει, πάνω στου δημόσιου πόρου. Είτε αυτό έχει να κάνει με πετρέλαιο, είτε με φυσικό αέριο, είτε με ναυτιλία και υποκιστικό κεφάλαιο, μην ξεχνάμε ότι ένα από τα δικά μα υπερλαμό για ο Αλαφούζος, έξει, είχε πάρει κοψοχρονιά και μάλιστα είχε βάλει και μέσα το ρουμανικό δημόσιο, μετά, στη μετά τα Τσαουσεσκου εποχή, παίρνοντας ουσιαστικά ένα πάρα πολύ μεγάλο κομμάτι μέσω διάφορων διασυνδέσεων της διαπλοκής που είχε εκεί πέρα, του ρουμανικού στόλου, ο Επικομονιστικού εντό εισαγωγικών καθεστώ ήταν μέσα στου 10 πρώτου του κόσμου, έτσι, παρόλο που η Γερμανία σου δεν έχει χάλασα κτλ. Ε, αντιλαμβανόμαστε. Αντιλαμβανόμαστε ε, το μέγεθο ε, τη λαϊλασία που θα υποστεί η Ελλάδα, που ήδη είχε αρχίσει και το υφίσταται σε πολύ μεγάλο βαθμό, είτε με τι πουργέ, είτε με τα αεροδρόμια, είτε με το ελληνικό, ε, είτε με τα πετρέλαια τα οποία έχουν υποθηκευτεί όλα, είτε με του δημόσιου δρόμου. Δηλαδή το κάθε δημόσιο αγαθό, το νερό, ε, το φυσικό αέριο, το πετρέλαιο, θα ε, περάσει σε ένα χέρι, τα λιμάνια. Λοιπόν, και αυτό θα το δούμε με όρου πραγματικής λέλλαση, όπω οι όροι αυτοί είχαν διαμορφωθεί και στι χώρε του προανατολικού Ανατολικού μπλοκ. Αυτό να ζήσουμε. Σε αυτό που λέει ο Λεωνίδας να πούμε και το παράδειγμα τη Ανατολική Γερμανία, την οποία η Μέρκελ, η Κέρχεν, μάλλον, όπω είναι το πραγματικό τη όνομα, Μέρκελ είναι, Μέρκελ είναι το παρατσούκι τη, ήταν μέσα στην ομάδα η οποία ανέλαβε να εκπίσει τι επιχειρήσει στην Ανατολική Γερμανία, οι οποίε εκπλήθηκαν για ένα κομμάτι ψωμί ενώ άξιζαν δισεκατομμύρια χιλιάδες εργάτες απολύθηκαν στην Ανατολική Γερμανία ε, οι επιχείρησες εκποιήθηκαν σε πολυεθνικές ε, εναντί ενό πινακίου φακίς για να γίνει σύγκληση υποτίθεται ε, στη νεοφιλελεύθερη σύγκληση όλη αυτή η οικονομική φιλολογία την οποία είναι στη τηλεοράση είναι ένα παραμύθι είναι μια φούσκα ένα παραμύθι που πρέπει να λένε στα παιδιά όταν κοιμούνται στα ρέχτα για να κοιμηθούν ε, όλα αυτά που λένε για χρέο σε μια από τι πιο πλούσιες χώρες της Ευρώπης στην Ελλάδα λένε για χρέος λένε για τεμπέληντες Έλληνες λένε για ελίματα τα οποία αντιμετήθηκαν με δόλυ ε, μιλάμε για ένα σχέδιο το οποίο εξελίσσεται αυτή τη στιγμή το οποίο εφαρμόζουν και φυσικά οι Έλληνε κοτσαμπάσιδες οι οποίοι του εκπροσωπούνε όπω ακριβώ στην Τουρκία υπήρχαν και του που ελέγχαν τον υπόλοιπο λαό για να μην εξακριθεί Αυτό το ρόλο παίζουν σήμερα οι Έλληνε πολιτικοί έναντι φυσικά αμοιβή. Αν διαβάσει το βιβλίο του Μπελογιάννη, το ξένο κεφάλαιο στην Ελλάδα θα δείτε ότι ποτέ κανεί δεν πήρε δάνειο χωρί να πάρει μίζα στην ελληνική ιστορία. Από το 1823 που από του Χάμπρο το πρώτο δάνειο μέχρι σήμερα όσοι έχουν υπογράψει για δάνεια έχουν πάρει όλοι μίζε. Και δάνεια, τα τελευταία δάνεια ήταν και μνημόνια. Οι όροι του ήταν τα μνημόνια. Είναι διεθνές πρακτική ότι όποιος υπογράφει ένα δάνειο να παίρνει και τη μίza του που είναι η αμοιβή του. Ο Γιώργιάξ Παπαντρέου με τα CDS του, τα χειρονομικού ταμιαστηρίου. Ε, όλοι. Διαβάστε λίγο μπελογιάννη, θα πάτε ένα σοκ. Ένα σοκ για αυτά που γράφει μέσα η οικογένεια Πάγκαλου πως έτρωγε τα λεφτά επιδικτά τώρα γι' αυτό τώρα ο Χοντρούλης ο αγαπητός έχει 56 ακίνητα από τις κλοπέ που έκανε ο παππούλης του και όλα αυτά. Διαβάζετε το κεφάλαιο στην Ελλάδα σε όλη την ελληνική ιστορία όποτε πήραμε δάνειο αυτοί που το υπέγραψαν πήραν μίσει. Μάλιστα ε, Πώς να συνεχίσουμε μετά από ένα διάλειμμα πάνω Ωραία Είτε, And when I finish, it's gonna be a bloodbath of cops dying in LA. Yo, Dre, I got something to say.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 While I'm driving off laughing, this is what I'll say Τρέφουμε μαζί με την Μαρία Λεκάκου η οποία είναι υποψήφια στην Αλφα Αθήνας ιδρυτικό μέλος του κινήματος «Δεν πληρώνω» και αγωνίστρια με πάρα πολλού αγώνες όλα τα μέτωπα του κινήματος η οποία κατεβαίνει στο αγωνιστικό αγωνιστικότερο το στο δέλειο της Αλφα Αθήνας και τις ευχόμαστε καλή επιτυχία όπως και στο στους πόλους ναι. Μαρία Ναι, ναι, καλησπέρα σα. Καλησπέρα σα και στου ακροατέ του Πλατειαράκου. Ευχαριστούμε. ευχαριστούμε. Ε, ονομάζομαι Μαρία Λεκάκου, είμαι γιατρό. Ναι. Είμαι από τα ιδρυτικά μέλη του κίνηματο Πληρώνω, παλιά καραβάνα δηλαδή. <laughs> από το 2009, όπου υπήρχε εκεί, δημιουργήθηκε το πρόπλασμα του Δεν Πληρώνω, το κίνημα κατά των διοδείων τότε. Δώσαμε σκληρού αγώνε είχαμε μεγάλε ευτυχίε. Εμείς θα δημιουργήσει και το κίνημα δεν πληρώνω, όλοι το ξέρουμε. Με τη και που κάνουμε και αγκουβίναμε για τα κοινωνικά αγαθά, την υγεία, την παιδεία, να μην κλείσουν τα εργοστάσια, να μην κλείσουν τα ε, νοσοκομεία, να κλείσουν ε, τα βιώδια, ε, για την παιδεία, για το ρεύμα, το ε, νερό, για τα αλακτίνησα τα, τα βιώδια. Για να έχουμε προσγραφή όλοι, την επανασκένει των ρεύματων, των νερών και ούτω και επίση στα Ειρηνοδικαίου έχουμε δώσει μέσα πάνω από ένα χρόνο. Δεν έχει γίνει καμία ε, κατάσχεση, κανένα πληστηριασμό. Παρά τι διαβεβαίωσει του Σταφάκη φυσικά που είχαμε κάνει ραντεβού. Ναι, βεβαίω, ναι, βεβαίω. Ε, είχαμε ε, συναντηθεί με το σταθάκη, το τρώτο υπουργό, ε, του... τον Σταφάκη, τον πρώτο υπουργό. Του παρετηθέντα υπουργού. Πώ το λέμε, παρετηθέντα υπουργού τον πρώτο Υπουργό, ε, λοιπόν, ε, όπως μας χειράζει πολλές το υποσχέσεις, ότι εντάξει, το καινούδιο νομοσχέδιο... Τα ξέφτηκα τα λόγια τα μεγάλα. Τα λόγια τα μεγάλα, τα οποία δεν, δεν, δεν είναι αγραφά χασιά, ε, ότι θα υπανοποιούν τα αιτήματά μα, θα έχουμε ξαναπούσει αυτά, ε, εντάξει, είπε μια μικρή ελπίδα, αλλά τέλος... Μας εύχεσαι χαρητήρια για τον αγώνα μα. Ναι ναι, ναι, ναι, Ναι, ναι μα έδωσε και ο Σταφέκη χαρακτήρα για τον αγώνα μα. Αν θυμάσαι. Μα είχε να συνεχίσουμε και για τα λοιπά. Καλά, μα είπε συνεχίστε. Ναι. Αλλά μείνανε αυτοί από όλα. Εγώ, <σχεσίλια> τρίτο <σχεσίλια> που αν δεν συνεχίσαμε, μου κάνανε μια τεράστια κυβίστηση. Πολύ διακόμπορο διαγραφών λόγω. Μελισανίδη, Ιωάννη, όχι ο άλλο. Στη φυσική θέση του Μελισανίδη ήταν. Ακριβώ. ο Μελισανίδη. Ακριβώ. Πού είχαν όλα και τα λόγια του και τι πράξει του και όλα. Δυστυχώ, ε, λέγονται αριστερά, θέλουν να λέγονται. Τώρα παλεύουν ποιος θα γίνει ο καλύτερος διαχειριστής που επέκειν αυτού ε, Τρίτου Μνημονίου. Προσπαθούν να το εξοραίσουν. Δεν έχει τίποτα το θετικό. Προσπαθούν να πούνε ότι έχει κάποια θετικά στοιχεία. Δεν έχει. Το θέμα του χρέους είναι όλο τελείως. Δεν υπάρχει καν μέθος χαράδες του Τρίτου Μνημονίου το θέμα του χρέους. Ε, ενώ η, η προηγούμενη κυβέρνηση το 2012 τον Νοέμβρη ε, είχε αποσπάσει μια υπογραφή των ε, τέρων και δανειστών μα ότι θα γίνει ρύθμιση του χρέου και αυτό βέβαια γράφει στα παλαιότερα των ειδωρημάτων του. Ε, τη στιγμή που ήταν και γραπτό αυτό τότε. Ενώ τώρα και το προφορικό καταλαβαίνετε το έχει πάρει ο αέρα και δεν ξέρω που το έχει πάει. Λοιπόν τέλο πάντων είναι μεγάλο βούλευμα. Στην Βρυξέλλε είναι. Στην Βρυξέλλε. Ναι, εσείς ριθέλες, ναι, του λέω. το υπέρ, το υπέρ, αυτό το οποίο είναι υπέρ ξεπούλημα τελικά όλες τις δημόσια περιουσίες, δεν νοιάζονται, έχει σφυρί όλη η δημόσια περιουσία, υπολογίζουν στα 50 δις. Τι να πω για το ασφαλιστικό, το μεγαλύτερο σκάνδαλο των τελευταίων βενεριών, τους αγρότε. γενικά ό,τι έχει απομείνει βασικά σε παραγωγική βάση Εντάξει, δεν βρούμε να μετά από μερικά χρόνια ε, Κάτι για ελάχιστε συγκεκριμένες συντάξει κλπ. Ε, δεν υπάρχουν όμω αυτά γιατί δεν θα χρηματοδοτείτε πλέον το ασφαλιστικό Από το, το κράτο. καταλάβατε, ναι. εφημένως θα βλέπουν, είναι άγγετα τα μία Δεν κάνουμε συντάξεις, καταλάβατε ναι, ναι. ε, Δεν υπάρχει τέλο σε αυτό το παραμύθι. Και τώρα έχουμε το θράσο αντί να ζητήσουμε τη γνώμη για αυτά που κάνανε ε, για την πλήρη ε, άρνηση των λεγόμενων του, τη, τη ΔΕΕ κλπ. να ζητήσουν την ψήφα του λαού. Ε, Νομίζουν ότι έχει ο λαό κοπεί μνήμη ή ότι έχει πάει, πάθει αλτσάιμερ και δεν θυμάται τι υποσχέσει. Είχαν πει ότι με ένα νόμο και ένα άρθρο θα. Η χώρα ήταν το φάο. Ναι, ακριβώ. Θα καταργήσουν το μνημόνιο αμέσω την επόμενη μέρα με ένα. Και, ένα νόμο. και βέβαια οι αντίπαλοι πολιτικοί, οι νεοφιλελεύθεροι δεξιά και τα δεκανίκα τη, αυτό το χρησιμοποιούν ω επιχείρημα ε, ώστε να αποδείξουν πω ο ψεύτη, ο ψεύτη τράκο και οτιδήποτε λέει ο Νοημαράκη, άλλο από εκεί, ε, για να αποδείξουν το όλο των επιχειρημάτων και το ψέμα που όντω ε, έχουν μπει. Ε, ότι μέσα σε αυτή τη βουλή δεν πρόκειται να ψηφιστεί πριν το μνημόνιο και ούτε θα τι τα λένε τώρα γιατί ανεβαίνει η πίεση μα. Τι Παντε... πάντων. Και ο καμένο που θα ε, κατέβαζε ε, και το παντελόνι ε, του Μαρία, άμα ψήφισε τρίτο μνημόνιο. Τον εβλέψει, εσύ χωρί παντελόνι <σχ> τον καμένο. Ε, μια χαρά είναι ο καμένο. <σχ> Λέει ότι θα προσπαθήσει να στηρίξει πάλι την καινούρια κυβέρνηση. Ψηφίστε για να έχουμε βάλει κυβέρνηση, για να μην είναι ακυβερνητή η χώρα. Το μάθηκε στον τσίφο να γράφουμε το δεξί. Γιατί όλοι μνημόνιο και να αποφεύγουνε τόν τον διάολο και το προποθέπει το λιγάνι. Ε, δεν περιγράφεται, δεν έχουμε ακούσει από το στεματάκι που στη λέξη μνημόνια, του λένε συμφωνία κλπ. λιγά και λιγά. Λοιπόν, τέλος πάντων, ε, δεν θέσονται οι τύποι αυτοί, ε, κρίμα που θυμούνε την αριστερά, η αριστερά είναι ιδεολογία, ε, είναι κοσμοθεωρία, είναι ε, ταυτόχρονα με το τρόπο, είναι, είναι θρησκεία, ό, ε, τροπή, γιατί απογοήθηκαν πάρα πολύ κόσμο, ε, ο οποίο ήθελε θα πάει να ψηφίσει ή να ψηφίσει το διάφορα άλλα κομματίδια, να έφυγε λεβέντι αυτού του γραφικού όλου τύπου εκεί, οι οποίοι είναι άκρα ε, ε, δεξιά, να την πούμε, νεοφιλελεύθερα κόμματα είναι αυτά, είναι παλιά. Ε, το, το επιχείρημα του είπερα είναι το παλιό και το καινούριο. Μαλαβέντε είχα τη φίλη που θα διαγράψει το μνημόνιο σε δύο μήνε. Ναι, ναι, ναι. Το παλιό και το καινούριο, αυτό είναι τέλειο θα θα πει παλιό καινούριο το καινούργιο το μνημόνιο εννοεί και τα παλιά. Τέλος πάντων, τα μνημόνια όλα έχουν συσταταλιαστεί μαζί και οι εκπρόσωποι τους. Ο παρετυφής προσπουργός μαζί με την ομάδα του έχει στην κυριολεκτία δώσει υποσχέσει στο ιερανείο της Ευρώπης γι' αυτό το ιερανείο της Ευρώπης είπε ότι για αυτό αν δεν εκλογέ. Είναι μέρο τη λύση και όχι προβλήματο, δηλαδή πριν μα το από τούδε τι εκλογέ. Ενώ τι προηγούμενε, τα δημοψηφίσματα κλπ. πέθανε απάνω μα να μα ξεσπίσουν τι τάρκε Για να έχουν μα λίγο για την υποψηφιότητά σου. Λοιπόν, συμμετέχω στο ψηφοδέλτιο τη ΑΛΦΑΒΙΝΟ, τη ΛΑΙΚΗΣ ΕΝΟΤΕ, που είναι ένα πλατή λαϊκό μέτωπο και θα ανοίξει ακόμη περισσότερο μετά τι εκλογέ για να δεχτεί όλου του αγωνιστέ που δώσαμε όλο αυτό το διάστημα τα προηγούμενα χρόνια, τα μνημονιακά χρόνια και τα νέα μνημονιακά τώρα θα δώσουμε, ναι, ορόνε και θα δώσουμε, όλοι μαζί, σε μια βροχιά ώστε να του πάρουμε στο παλάτι ώστε να εξαφανιστούν από το προσκήνιο τη ιστορία και να του διαδεχθούν καινούργιε φρέσκε δυνάμει, φρέσκε ιδεολογικά δυνάμει. Και να κρυφτεί ε, ε, ε, και η σπουργό, ελληνικότητα πέστη. Μια κοινωνία ε, με κέντρο τον άνθρωπο και τι ανάγκε του, πνευματικέ και υλικέ. Ε, σε αυτό ελπίζουμε ο, ο λαό έχει όραμα και όχι υποκέντρηση. Σωστά. Λοιπόν, ε, Μαρία, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ε, Καλή επιτυχία στι εκλογέ σε όλου μα. Ε, όχι ατομικά δηλαδή, και συλλογικά, αλλά δηλαδή, και ε, ατομικά ε, και συλλογικά. Ε, οι αγώνε είναι μπροστά μα. Έχουμε σκληρού αγώνε γιατί έχουμε μπροστά μα. Ε, ένα πολύ βάρβαρο μνημόνιο ε, που όμοιό του δεν έχουμε ξαναδεί και όλα αυτά θα δημιουργήσουν μεγάλα ρεύματα ε, αντίδραση γιατί ο κόσμος ο οποίος θα φτωχοποιείται περισσότερο από τη ίδια έχει φτωχοποιήσει ελπίζουμε και θα συμβάλλουμε σε αυτό να θυπνηθεί τίποτα άλλο με την ίκληση Να σε καλά, να σε καλά. Καλό απόγευμα. Γεια σας Λοιπόν μετά τη Μαρία Λεκάκου συνεχίζουμε Βέβαια η Μαρία Λεκάκου και ένα μια πλήρη ανάλυση ε, Όλων των Οπότε πολιτικών φαινομένων <laughs> Όλες εντάξει τα ανέλυσε Με πολύ, πολύ ενάρεια και δυναμικότητα Όπως πάντα είναι αγωνίστρια η Μαρία Και γι' αυτό και κουβαλάει παράσημα Δικαστικά πολλά στον πλάτη ε, έκανε μια πάρα πολύ καλή ανάλυση και κατεβαίνει στην πρώτη Αθηνών mm. είμαι ένα μελανό εκείνο Καμίνης αλλά τι να κάνω, να mm. παραβλέψουμε λιγάκι και mm. <laughs> περιπτώσει έχουμε διάφορα μελανά πολιτικά στοιχεία στη χώρα γενικά ναι. να πούμε ότι ε, στο κέντρο της Αθήνας το κίνημά μα ε, και η Μαρία αποτελεί ιδρύτικό μέλο του κίνημα από εδώ και 6 χρόνια στους δρόμους σε όλου του αγώνες που έχουμε δώσει μαζί ε, στο κέντρο της Αθήνας είναι τεράστια τα προβλήματα Έτσι. στους γύρω δήμου, ε, καθώς έχουμε τεράστιο, τεράστιο βαθμό φτώχεια, mm -hmm. κλίνουν τα μικρομάγαζα το ένα μετά το άλλο ανεργίας, άστεγοι ε, φτώχει, άνθρωποι πε πε περιφοριοποιημένοι άνθρωποι ε, ουσιαστικά ε, ε, ε, ε, είναι ένα γκέτο ανθρώπων πάνω βασικά όλη η Ελλάδα θα ένα γκέτο σε <σίλου> ναι. ε, μεγάλο πρόβλημα και, και το μεταναστευτικό Και το εμπόριο ναρκωτικών Και η πορνεία Και, και ένα σωρό πράγμα Δηλαδή το κέντρο της Αθήνας πραγματικά είναι ένα χώρος Σαν ελληνιακό το οποίο θυμίζει η ελληνική φορά Το οποίο Γενικά ε, ένα, μεγά, ε, ένα υπόδειγμα φτώχεια. Ναι. Ε, ένα δείγμα πως ήταν η Ελλάδα με τα μνημόνια σε λίγα και μην ξεχνάμε φυσικά και τα μεγάλα σχέδια που είχαν και προκρίσει. Μέσα στην κρίση, ίσω αυτά αναβλήθηκαν για λίγο καιρό. Ε, των μεγάλων κεφαλαίουχων εδώ τη χώρα μα, οι οποίοι θέλαν να υποβαθμίσουν το κέντρο τεχνιέντο ε, προκειμένου αγοράσουν μεγα, μεγάλες... να αγοράσουν πυρπαρά. μεγάλε. Δεν ήταν ξαφνικά, δεν αναβλήθηκαν. Υποβάθμισαν όντω το κέντρο και τώρα, με, με χαμηλότερε αντικειμενικέ αξίε και με του ηλεκτρονικού πληστηριασμού ε, που εν, μέσω, ε, ε, εν μία ανοιχτή. Ε, εν μέσω υπερησιακής κυβέρνησης με ένα προεδρικό διάταγμα το οποίο ε, επιβλήθηκε ουσιαστικά ε, από, τον, α, από την υπερησιακή κυβέρνηση ε, επιβάλλονται οι ηλεκτρονικοί πληστηριασμοί, ο κόσμος θα χάνει το σπίτι που θα έξω από την αστυνομία χωρίς καν να του παίρνει χαμπάρι και, και τα όρια των κατασχέσεων έχουν πέσει. Τα όρια έχει δημιουργηθεί δηλαδή, όλο αυτό το ε, πολιτικό πλαίσιο, εντάξει, φυσικά να πούμε ότι το συγκεκριμένο προεδρικό διάταγμα ε, ήταν συνταγματικό και νόμιμο, ε, όπως ε, είπε το Συμβούλιο της Επικρατείας, όπως αποφάνθηκε, σύμφωνα με την, ε, ε, με την αλλαγή του, πολι... ε, του κώδικα πολιτικής οικονομίας, το οποίο έγινε από την προηγούμενη κυβέρνηση, και, ε, και βλέπουμε ότι έχει δημιουργηθεί ένα πλήρε πλαίσιο αυτή τη στιγμή, μενου... Να γίνει μια δίαιη αναδιανομή πλούτου κατοικιών και νοικοκυριών, κινητών από και ακίνητων περισσότερο από στον από κόσμο. Απλά σε κάποια μεγάλα φάντσα, σε κάποια μεγάλα κοράκια όπω έχουμε συνηθίσει, ακόμα πιο έντονα. Φανταστείτε ότι οι γκαστονιέ και τα διάρκεια στην Αχανό στοιχίζουν από 3.000 μέχρι 5.000. Κάποια στιγμή λοιπόν τα κοράκια θα τα αγοράσουν όλα και μετά. Θα διώξουν του μετανάστε και θα αρχίσει πάλι να πιστεύει το κέντρο τη αξία. ενώ αυτοί θα έχουν γράψει υπεραξίε τεράστιο. Mm. Και η Ελλάδα προορίζεται για τουριστικό προορισμό των ελίτ τη Ευρώπη. Και οι του. Με σκλάβου Έλληνε, με σκλάβου με, με, με την κλασική έννοια του κοπηλά της mm. Mm. Όπως, όπως η Κουβανή, τη γαλέρα. Όπω οι Κουβανί πριν την επανάσταση του Κάστρο, την Μπαθίστα, ουσιαστικά. Mm. Γυρίζει μια φεουδαρχία με ναζισμό, ένα μείγμα το οποίο θα είναι. Αυτό που θα επικρατήσει το μέλλον, το καθεστώ του μέλλοντο, θεουδαρχία που έχει το 10%, το 100% των ακινήτων που νοικιάζει του κλάβους υπηκόου και ταυτόχρονα ένα ζυστικό καθεστώ ανελευθερία, πλήρη αστυνομικρατεία, πλήρη ε, ε, κατάργηση τη προσωπική άποψη, τη ιδεολογία και των Θα μπάντα. σε αυτό το σημείο πόσο σημαντικό είναι ο ρόλο της θα κληθεί να παίξει αριστερά το επόμενο διάστημα. Και το κίνημά φυσικά. Ναι, Δεν το συζητάμε αυτό. Και η ενότητα σαν ένα μέτωπο που συμμετέχουν και κινήματα που έχουν δώσει διαπιστευτήριο αγώνα όλα αυτά τα χρόνια. Ε, πόσο σημαντικό θα είναι ο ρόλος, γιατί είναι δεδομένο ότι θα υπάρξει, θα υπάρξει ένα τεράστιο κύμα αμφισβήτηση του πυρήνα τη Ευρωζώνη και τη αρχιτεκτονική τη Ευρωπαϊκή Ένωση στο σύνολό τη. Όσο αυτό το μόρφωμα, αυτά τα μορφώματα, αυτοί οι μηχανισμοί δεν εξυπηρετούν την πλειοψηφία, είναι δεδομένο ότι θα δημιουργηθούν αντιδράσει. Το θέμα είναι ότι αυτές οι ε, λαϊκές αντιδράσεις ε, μπορεί να τις καρποθούν κόμματα, τα οποία είναι ακροδεξιά, ναζιστικά, ξενοφοβικά, έχουν όλα αυτά τα στοιχεία δηλαδή, προκειμένου να, να κάνουν την Ευρώπη ένα ακόμη πιο μαύρο τοπίο από αυτό που είναι. Ε, της αριστεράς και των προοδευτικών δυνάμεων σε αυτό το σημείο, εγώ πιστεύω, και των... Πατριωτικών δυνάμεων, αλλά με τον πατριωτισμό μία έννοια βαθιά διεθνιστική, γιατί αν όταν αγαπάς τη χώρα σου, μπορεί να αγαπήσεις και τις άλλες χώρες και τους άλλους λαούς πιστεύω ε, Είναι να κόψουμε το δρόμο σε, σε αυτές τις δυνάμεις Βλέπουμε και τι ρόλο παίζουν τώρα και στην, στο μεταναστευτικό της Σύριας Που ψώνονται τύχοι, που κλείνουν σύνορα, Λυγαρία, που βυθίζουν... Στο Συγγαρία, ναι, ναι. Που πεθαίνουν τα παιδάκια και ε, θαλασσοπνίγονται, α πούμε, και οι γυναίκε και οι άντρε, και τόσοι άνθρωποι. Αν υπάρχει μια συντεταγμένη ε, μεταφορά των προσφύγων με σύγχρονα μέσα προ τι χώρε τι οποίε ε, θα πρέπει να καταλήξουν. να ρωτήσει κάτι, δεν μπορεί να πάει ένα πλοίο από τα παράλια τη Τουρκία και να του πάρει και να του πάρει για πέντε χρόνια. Στον που εκεί κατευθείαν ένα λεωφορείο για να του πάρει σε όποια χώρα θέλουν. Α, ασφαλώ σχέση... και υπάρχει αυτοί που φτιάξανε τον πόλεμο Βιαντά. στη Συρία και δημιουργούσα του πρόσωποι όλου αυτού, του έχουν αφήσει τη μοίρα του και στην τύχη του. Είναι βασική υπεύθυνη για τον πόλεμο και μεγάλε πολιτιστική που έχουν δημιουργήσει όλο αυτό τον πόλεμο και φαντάζει στο φυσικό κουλή τη Υπηρεσία, του αφήνουν εντελώ την τύχη του και ταυτόχρονα σχεδιοποιούν του έτσι. αυτό το φαινόμενο φρέφει θε... ακόμη περισσότερο αυτό το, το ακροδεξιό μπλοκ το οποίο αναπτύστε σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Γι' αυτό πιστεύει είναι τεράστιο το χρέο Δυστυχώ, θα έλεγα σε έναν βαθμό στην Ευρώπη βλέπω ότι οι αριστερέ δυνάμει είναι χαμηλότερε των προσδοκιών. Ελπίζω να ανασυνταχτεί αυτό το κίνημα, το προοδευτικό. Πάνω απ' όλα ο λαός πρέπει να μπει μπροστά σε αυτό. Με τι πλατείε και ο... Και στην Ισπανία και, και στην αριστερές Ελλάδα, αριστερές... και να τοπυρωθεί, πιστεύω. ότι οι αριστερέ δυνάμει ε, δυσκολεύονται πάρα πολύ στο να απαντήσουν στο τώρα. Ναι. Δηλαδή να πούν τώρα τι πρέπει να γίνει. Να βάλουν δηλαδή, μια λογική προοδευτική και αριστερή για κυβέρνηση. Όχι απλά να είναι και να κάνουν μια αντιπολίτευση ας πούμε, γενικά για περιμένων. Άχι. Αυτό πλέον. το πλεονέκτημα το έχει πάντα η ακροδεξιά. Η οποία έλεγε τώρα τι κάνουμε, βάζουμε τείχου. Ε, βάζουμε στρατό στα παράλια. Ε, κάνουμε δηλαδή τέτοιε κινήσει οι οποίε ε, απαντούν κατευθείαν στα κατώτερα ένθικα των ανθρώπων. Είναι καθεβαρτωμένη του συστήματο φυσικά. Εσύ και τη κυρία Ερνησίου, η δεξιά έχει το μονοπόλιο τη παιδεία του φανατισμού. Το οποίο το χρησιμοποιεί. Είναι βασικό ότι έχει το μονοπώλιο της παιδείας και να από που αυτή θέλει για Γέρνηση χρησιμοποιήσει μετά. Οπότε η αριστερά δεν είχε ένα σχολείο δικό της ώστε να αναπτυχθεί μια συνείδηση αριστερή Στο ώστε να βγάλει αριστερές συνειδήσεις ώστε να μπορούν να πολεμήσουν με τα νέα ειδιότητα. Οπότε να πούμε λοιπόν ότι ο αγώνας που αναλογεί ε, σε εμά. Ως κίνημα δεν πληρώνει μία μέτωπο, αλλά και στην λαϊκή ενότητα γενικότερα μέρος της οποίας αποτελούμε. Την επόμενη μέρα ακριβώ των εκλογών θα είναι πάρα πολύ σημαντικό, ε, θα είναι ένα έργο πάρα πολύ σημαντικό, ε, ένα φορτίο πάρα πολύ σημαντικό ε, και το οποίο θα πρέπει να κουβαλήσουμε, θα πρέπει να είμαστε ε, στο ύψος των περιστάσεων και... Πρέπει να απαντήσουμε με τρόπο κεντρικό-πολιτικό και κινηματικό ε, και προκειμένου να μπορέσουμε να δημιουργήσουμε και ένα το κοινωνικό κύμα το οποίο θα μπορέσει όντω να δώσει συνολικά τι απαντήσει ε, σε μια διαδικασία προ την ε, χειραφέτηση του ελληνικού λαού ε, έξω από τα μνημόνια, ε, σε σύγκρουση ε, με του ε. εφαρμοστικού νόμου του μνημονίου, σε σύγκρουση με την τεράστια μνημονιακή συνένεση των πολιτικών δυνάμεων, να δείξει ότι ο μόνο ο, ο, ο οποίο μπορεί να απαντήσει σε αυτό το μνημονιακό μπλοκ. Είναι ο ίδιος ο λαός, αν και κανένας άλλο. Και κάτι που θα ήθελα να συμπληρώσω είναι ότι με τη συμμετοχή μας σε αυτό το μέτωπο, ένα άλλο πράγμα που θέλουμε να κάνουμε και να καταδείξουμε σαν πες, είναι ότι πρέπει να μπει στην κουλτούρα της Αριστεράς, ο ακτιβισμός, είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό, ο οποίος στην Ελλάδα δεν, δεν είναι μέσα. Ε, ο ακτιβισμό που κάνουμε όλα αυτά τα χρόνια είναι βαθύς πολιτικό ακτιβισμός. Mm. Δεν είναι ένα στήριο ακτιβισμό που βάζουμε με πεζοδρόμιο ή κάτι. Πώ να θέλω να κατηγορήσω άλλε ακτιβιστικέ οργανώσει. Mm. Είναι, mm. είναι mm. πολιτική ανυπακόητη. Mm. Στην ουσία το κίνημα Δεν Πληρώνω ήταν το κύτταρο πάνω στο οποίο χτίστηκαν οι αγανακτισμένοι. Ε, πολλά από τα στοιχεία φυσικά αποτέλεσαν το πρόπλασμα πούμε, για να αναπτυχθεί αυτό το κύμα. Ε, και από εκεί και πέρα, εγώ πιστεύω ότι με τη συμμετοχή μα ένα πλατύτερο εγχείρημα. Και σε ένα με σχήμα, όπω είναι αυτό τη λέξη πιθανότητα, μπορούμε να φέρουμε πολύ περισσότερο κόσμο στον δρόμο μαζί μα στου καθημερινού αγώνες, Γιατί ξεχνάμε ότι ε, από 21 Σεπτέμβρη θα ανοίξουν πάλι όλα τα μέτωπα και ακόμη περισσότερα από αυτά που ήμασταν πριν τι ε, εκλογέ. Θα έχουμε πληστηριασμού, θα έχουμε βαθιά ανθρωπιστική κρίση, ε, όπω αυτή μπορεί να εκφραστεί. Είτε με κομμένα ρεύματα νερά, είτε με κόσμο που θα μπαίνουν τα μάτια μέσα κόσμο, από τα σπίτια είτε μέσω του υπολογιστή που μπορεί πλέον να τωρών τα σπίτια, με, το, με, ε, με τους ηλεκτρονικούς πληστηριασμού. Θα έχουμε ανθρώπους να τους κατάσχουν να τους τραπεζικού τους λογαριασμούς, ακόμη και το τελευταίο του ευρώ. Δεν ξέρω να το αντιλαμβάνεστε αυτό. Ε, θα έχουμε πείνα. Θα έχουμε τη στέρηση των βασικότερων δημόσιων και κοινωνικών αγαθών. Θα έχουμε τεράστια αυτοχή, θα έχουμε τεράστια ανεργία. Θα έχουμε τεράστια τρομοκρατία του χώρε δουλειά όσοι εργαζόμενο θα έχουν μείνει πλέον με ελάχιστου μισθού. Θα έχουμε να αντιμετωπίσουμε ακόμη και διαγενειακό χάσμα με το νέο ασφαλιστικό το οποίο πλέον οι πακούδελ δεν θα έχουν ούτε να συζητήσει τα παιδιά οτι γονεί τα παιδιά. Αλλά ότι τα παιδιά θα μπορούν να βρουν δουλειά ώστε να γίνει το αντίστροφο. Τεράστιο μεταναστευτικό κύμα προ τα έξω. Θα έχουμε μία ζωή, δηλαδή μεταναστών προ τη χώρα. Ε, Απελπισμένων, α πούμε, από τον πόλεμο και απ' την άλλη, θα έχουμε τεράστια εκροή ε, Ελλήνων, ε, μεταναστών, πτυχιούχων, ε, ουσιαστικά μορφωμένων ανθρώπων οι οποίοι θα φεύγουν στο εξωτερικό. Ε, αυτό που θέλω να μα κάνω είναι μια χώρα γερόντων. Πόσοι νέοι, μήνυμοι και παραγωγικοί άνθρωποι θα απασχολούνται σε πολιεθνικέ με ελάχιστο κόστο εργασία. Θα έχουμε συνταξιούχου οι οποίοι θα πεινούν πραγματικά, θα έχουν ελάχιστη σύνταξη, θα έχουν ένα φιλοδόρημα αν έχουν γιατί πολύ δεν θα έχουν καν σύνταξη. Θα γίνει μια τέτοια χώρα. Έτσι θέλουν να μα καταντήσουν. Πιστεύω ότι είναι εθνικογενέ, δεν μπορεί να προχωρήσει πολύ αυτό το μνημόνιο. Δεν θα εφαρμοστεί. Έχω εμπιστοσύνη στον ελληνικό λαό τη Αρμενιστάν για μία ακόμη φορά. Ακόμη πιο αποτελεσματικά. Είναι υποχρεωμένος να το κάνει, κατά την άποψή μου. Είναι μονόδρομος αυτό. Γιατί αλλιώ θα περάσουν από πάνω μα τα πάντσε ε, τη ε, νέα γερμανική επικυριαρχία ουσιαστικά αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη, με του δορυφόρου εκεί ε, και τα χροδεξιά μορφώματα τα οποία στηρίζει η Γερμανία. Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, τα τάγματα εφόβουν. Αλλά ο Γκέμπελ είχε πει πριν πεθάνει με τον εκτελέσμα ότι γνωρίζετε την εκμεική σα την Γερμανία. Τα επανέρχομαι πολύ σύντομα και πολύ δυνατότε. Ναι. Αυτό κάτι ήξερε αυτό γιατί συμμετείχε στην αδελφότητα στο δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο των αμερικανιστικών εταιριών οι οποίοι δημιούργησαν και το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο. Μου ξέρανε τα μεγαλύτερα αμερικάνικα τράστι, η yes, uh, General Motors, το Deep η Standard Oil, η Farben και όλοι αυτοί, η SKF που βγάζει τα ρούλεμα στην Σουηδία. Όλοι αυτοί, η yes, Chase Manhattan, όλοι αυτοί συνεργάστηκαν και από τι δύο πλευρέ και κερδοσκόπησαν για το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο. Και μην ξέρουμε ότι οι βιομηχανοί και μεγάλε πολυεθνικέ ανάμεσα σε αυτέ και οι Αμερικάνικε όπω και πει ενέκριναν το πρόγραμμα το κυβερνητικό <σκυβερνητικό> του Χίτλερ που σπίτισε και μαγειρετούσαν μαζί και να σα πω να γελάστε. Ότι λοιπόν που είχαν την uh, General Motors και έβγαζε το μέσα στο 262 στην κολονία το Ναζί που ήταν το πρώτο αριωθούμενο, το πρώτο αριωθούμενο η General Motors δεν το Αμερικάνου, το δούσε στου Γερμανού, του Ναζί. Έβγαινε ο Διεθνή Σύμβουλο και έλεγε στου Αμερικάνου: Δώστε μα τι κατσαρόλε σα και ό,τι ελαστικό έρχεται για να φτιάξουμε λάστιχα για τα φορτικά μα στον πόλεμο. Και το από του Αμερικάνους και το δίνουν 90% τη παραγωγή του Ναζί. Γι' αυτό ακριβώ δολοφονήθηκε και ο Χίμπλερ. Και στη φυλακή γιατί ξέρει για την αδελφότητα. Αλλάγει δε στο κεφάλαιο, ξέρει τι κάνει. Τροφοδότησε του Ναζί, έγιναν τεράστιου πόλεμου, τεράστια καταστροφή ανθρώπων και παραγωγικών δυνάμεων. Και τεράστια ποσά και εταιρείε. Ναι, αυτό λέω. Και ουσιαστικά η κρίση του 29 έγινε παρελθόν. Η κρίση του 29 έγινε παρελθόν. Είναι ένα βίαιο τρόπο, ο να προκειμένου να μπορέσει να αναπαραχθεί. Τον άλλο τρόπο δεν ξέρουμε. Δίνευση περιοσίων των πολυεθνικών, αναδιανομή του πλούτου υπέρ των Πλήρη αλλαγή τη της δομή τη οικονομίας. Αυτό είναι της ο, ο δρόμο του λαού. Αυτός που πρέπει να... Έτσι ξεπερνούνται οι κρίσει και έτσι πρέπει να γίνει σε αυτή την περίπτωση. Με ισχυρέ πολιτικέ δυνάμει που θα μπουν μπροστά, πρωτοπορία σε αυτόν τον αγώνα. Τα πολλά ψαράκια πρέπει να φάνε του σαρκοφάδου ψάρι. Αλλιώ θα του φάει το σαρκοφάδου ψάρι. Ωραία. Λοιπόν, σε αυτό το σημείο κλείνουμε σιγά-σιγά. Θα ήθελα να σα πω ότι. Ε, η προγραμματική διακήρυξη ε, και η θέση τη Λαϊκή Ενότητα με τι οποίε κατεβαίνει στις εκλογέ και οι οποίε καθημερινά, αλλά οι γενικοί άξονε είναι σαφεί. Μιλάμε για σύγκρουση με το καθεστώ τη Ευρωζώνη, μιλάμε για εθνικοποίηση τραπεζών, μιλάμε για εθνικοποίηση στρατηγικών των τομέων τη οικονομία, μιλάμε για στάση πληρωμών, ε, μιλάμε για αξιοποίηση όλων των εργαλείων προκειμένου να γίνει βαθι... βαθιά διαγραφή του χρέου. Και εδώ θέλω να προσθέσω εγώ ότι αν αυτά τα εργαλεία. Ε, δεν αξιοποιηθούν τότε θα έχουμε χασει μια τεράστια ευκαιρία προκειμένου να καταφέρουμε να αξιοποιήσουμε αυτά τα εργαλεία που υπάρχουν και ακόμη και η πρόσφατη σύνοδος του ΟΗΕ έδειξε ότι μπορούμε και μέσα σε αυτό το να πετύχουμε νίκες όσον αφορά ε, το χρέος και τη διαγραφή του ε, και επίσης φυσικά να την προδοτική ναι. στάση των ναι, στο... υπευθύνων κυβερνητικών οι οποίοι αμπήχαν στην ψηφοφορία και τη διαγραφή του χρέου τη Αργεντινή. Αυτό πάρα πολύ σημαντικό. Δεν υπάρχει βασικά αυτό που έγινε. Αντωπίστευα με εθνική προδοσία Εδώ οι Έλληνε προδότε ηγήθηκαν τι επίτευξει εναντίον τη Κύπρου. Όταν κόψαν τι Καναδέ, οι πρώτοι που ηγήθηκαν ήταν οι Έλληνε πολιτικοί εναντίον τη Κύπρου. Στην Αργεντινή θα σκεφτόμαστε. Και να πούμε ότι ο πυρήνα ουσιαστικά της σκέψης και του σχεδιασμού πάνω στον οποίο θεμελιώνεται αυτό το πρόγραμμα τη Ελληνική Ενότητα και στο οποίο συμφωνούμε και εμεί φυσικά σαν κίνημα και προσπαθούμε να συνδιαμορφώσουμε συνεχώς και να εξειδικεύσουμε αυτό το πρόγραμμα είναι ότι μέσω αυτών των κινήσεων, δηλαδή ε, σύγκρουση με την Ευρωζώνη, ε, εθνικοποίηση των τραπεζών, εθνικοποίηση στρατηγικών τομέων, βαθύ κούρμα του χρέου, νέα συσάχθη μέσω της εθνικοποίηση των τραπεζών και τα θα καταστεί ε, παροχή ρευστότητα φυσικά ε, μέσω ανεξάρτητης πολιτική. Θα καταφέρουμε μέσα σε βραχυπρόθεσμο διάστημα, βραχυπρόθεσμο είναι κοντά στον ένα χρόνο. Λίγο πάνω, δηλαδή μπορεί μέχρι 18 μήνε. Θα καταφέρουμε να δημιουργήσουμε του όρου για μια εκβάθρον παραγωγική ανασυγκρότηση τη οικονομία σε άλλε βάσει. Σε κοινωνικέ βάσει, με βάση τι κοινωνικέ ανάγκε, με βάση την επάρκεια του ελληνικού λαού σε βασικά είδη. Και παράλληλα την οικοδόμηση οικονομικών σχέσεων, οι οποίε δεν θα διακοπούν φυσικά. Έτσι οικονομικέ σχέσει θα συνεχίζουν να υφίστανται. Σίγουρα. Δυνάμει θα θέλουν να επιβάλλουν ένα οικονομικό πόλεμο στην Ελλάδα. Σίγουρα, αν υπάρχει η λαϊκή συμμετοχή και η λαϊκή αποδοχή ε, αυτού του προγράμματο, ε, σε, σε μεγάλο βαθμό και υπάρχει κίνημα από κάτω, αλλά και κίνημα στην Ευρώπη, συνολικότερα που έχει αρχίσει αυτό το, κίνημα, πει, το κύμα αμφισβήτηση να διονγκώνεται, τότε οι όροι και οι σχετισμοί θα είναι πολύ ευνοϊκότεροι για όλο αυτό το επιχείρημα. Και πιστεύω ότι θα μπορέσουμε να τα καταφέρουμε τελικά να επιβάλλουμε. Πολύ πιο γρήγορα και πολύ πιο ανώδυνα από το μνημόνιο. Έτσι, ε, μια οικονομία σαν και μια κοινωνία με Φυστά. κέντρο της ανθρώπινη και Γιατί Φυστά. να ξεχνάμε ότι ο οικονομικό πόλεμο υπάρχει και ο οικονομικό πόλεμο είναι με το ευρώ, ε, με, μέσα στην Ευρωζώνη, με, με του κανόνε που διέπουν την Ευρωζώνη και την Ευρωπαϊκή Ένωση και με τα μνημόνια. Έχουμε ήδη ε, υποστεί τεράστιο οικονομικό πόλεμο, μεγάλη γενοκτονία να, ε, ε, και ουσιαστικά το να. Ε, ακούμε διάφορες φωνές, οι οποίε θέλουν να τρομοκρατήσουν τον λαό, οι οποίες λένε ότι οτιδήποτε άλλο θα είναι πόλεμος και τρομοκρατία, ε, τότε αυτό ουσιαστικά να ένα θρογαμλύσμα. Να, δυναμώσω και αυτό που είπε ο Ηλίας. Μην ξεχνάδει στην Κωνσταντινούπολη, 6.000 Έλληνες πολεμούσαν 200.000 Τούρκους. Και δεν έπεφε η Κωνσταντινούπολη με τίποτα. Μέχρι που ο Γεννάδειος ο Πατριάρχης είχε τη φωνία με τον Μωάμεθα, άνοι και μπήκαν οι Τούρκοι. Δηλαδή, θέλω να πω ένα μεγάλο λαό. Όσο, όσο πατημένη και να είναι η κοινωνία, όσο στο χώμα και να είναι, μπορεί να βγάλει σπόρο και να φυτρώσει Αυτό το σπόρο ζητάμε από εσά: να δυναμώσετε αυτό το σπόρο και να φυτρώσει η νέα παραγωγή διαδικασία και η νέα αλπίδα για Κλείνοντα, κλείνουμε τώρα να πω ότι ο Λεωνίδα Παπαδόπουλο ε, είναι υποψήφιο στη Βηταθήνα, στην Αγγλιακή Εγώ, ο Ιλία Παπαδόπουλο, είμαι υποψήφιο του υπόλοιπο Αττική, στην Περιφέρεια Αττική. Ε, η Χριστίνα Ιχανιώτη είναι υποψήφια στην Αλφα Πυρεό. Έχει το κίνημα μα εκπροσώπηση στην Αθηνική σε όλε τι μεγάλε περιφέρειε. <σομίως> και φυσικά οι πάρα πολλοί συναγωνιστέ σε όλη την Ελλάδα, οι οποίοι θα στηρίξουν την επόμενη των αφιλο... αυτό το συλλογικό εγχείρημα, προκειμένου να το κατευθύνουμε προ την κατεύθυνση που θέλουμε. Και είναι μια κατεύθυνση συγκρουσιακή, ρωσισπαστική, προοδευτική για μια πραγματικά φιλολαϊκή έξοδο τη χώρα μα από την κρίση. Έτσι. Ε, και πιστεύουμε ότι μπορούμε να τα καταφέρουμε. Λοιπόν, ε, καλό απόγευμα, κύριε, κα καλή ψήφο, κύριε. καλό βόλι, ε, καλή δύναμη σε όλους. Συγκάλαμε καλά.